Κεφάλαιο Ιωτα Σίγμα Τάφ, σελίδα 710, στίχη 1 έω 4. Η συνεισφορά δια την Εκκλησία των Ιερουσαλήμων. 1. Δια την συνεισφορά δε υπέρ των Χριστιανών των Ιερουσαλήμων, καθώ εικανώνησα εσά Εκκλησία τη Γαλατεία, έτσι κάμετε κι εσεί. 2. Κατά την πρώτη ημέρα τη εβδομάδα, την Κυριακή δηλαδή, έκαστο από εσά α ξεχωρίζει στο σπίτι του κάποιο ποσόν. Και α μαζεύει σιγά σιγά θησαυρών με ό,τι ευκολύνεται, για να μην γίνονται συνεισφορέ όταν έλθω. 3. Όταν δε έλθω εις Κόρινθον, εκείνου που θα εκλέξετε, αυτού με συστατικά τη επιστολά μου θα στείλω για να μεταφέρουν το δώρο τη Αγάπη σα στην Ιερουσαλήμ. 4. Εάν δε το ποσό που θα συνάξετε είναι μεγάλο και αξίζει να υπάγω και εγώ, τότε θα ταξιδεύσουν μαζί μου.